οριγέια της καλής ευρωπαϊκής ένωσης. Εμπάσει περιπτώσει ζούμε νομίζω ιστορικές στιγμές και αυτά αυτές οι γραφές των φίλων και όχι μόνο είναι που με κρατάνε και φυλάκισή παντός προσώπου ανευτηρήσεως ή ασδίποτε διατυπώσεως ήτι τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο πάσα τη άφτη θα διαλύεται δια των όπλων Μέχρι νεοτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών οι εξελθόντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστον. ότι μετά την δύση του ηλίου, πάσχει πιο φορών εις τα Σοδούς τα πυροβολείται Εδώ, εδώ, πολυτεχνίο Η φούτα δεν έπαισε ποτέ Κι ας λέγαν άλλα στο σχολείο Η φούτα δεν έπαισε ποτέ Κι ας λέγαν στο σχολείο Εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο Εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο Σας μιλάω γραμμινός εγχολητής Από μια χώρα που τα σπάντα στον αέρα Σας μιλάει ένας μικρούτης μαθητής Που πήρε τώρα τα Χριστού και τα μια σφένα Εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο Εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο Μπορεί να με παίρνει, να μπράσω μπα σαν κι αυτού Μπορεί να μην πειλά Μα τώρα να τα καλησπέρα. Καλησπέρα κι από μένα. Είναι μία ακόμα εκπομπή αεστία ανομία, Κυριακά του Στα μικρόφωνα της πλατείας είναι ο Πάνος Παδωμανολάκης και η Βασιλική Μάνιου. Ε, σήμερα το θέμα της ημερικές μας εκπομπής έχει να κάνει με την εξόρουξη του χρυσού στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω πώς παρακολουθήσατε, το ΣΤΕ έβγαλε μία απόφαση ότι η εξόριξη είναι ενόμενα. Ε, θα ζητήσουμε για το θέμα της απόφασης του ΣΤΕ, αναμενόμενη κατά απόφαση ε, και θα μιλήσουμε γενικά για την εξόρυξη, το κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια απέναντι σε αυτή, σε αυτή την περιβαλλοντική καταστροφή η οποία γίνεται στους σπουργές. Ε, γι' αυτό το λόγο θα έχουμε μαζί μας την εκπολή την Μαρίνα Καραστεργίου, η οποία κοινοτο κατά της εξόρυξης του χρυσού. Ε, θα σας βάλουμε ένα τραγουδάκι, yeah. θα επικοινωνήσουμε με τη Μαρίνα και θα βγούμε στον αέρα σε μίγα λεπτά πάλι μαζί σας. τα κανόνια μόνο μας φοβίζουν <σταλείς> μάνα μου <σταλείς> του Βυζάνιου <σταλείς> τα χιόνια ελάτε ρε να σας πω εγώ ελάτε ρε που είναι η γενιά του 40 ελάτε Στο χωριό Ταμά, δίπλα στο ξηρό ποτάμι Εξυκλούβες με σκυλιά, που στειλάν τα αφεντικά Σηκωθείτε χωριάνοι, τη γερόντισε σκιγέρι Προς του δέντια το ασκέρι, τι πιστεύω η Λεβεντλιά Τα γρύπνω το δάκρυ αυτό, δεν είναι τα δάκρυγό περιμένει με τα χρόνια, αγριό ξεσηκωμώ Τα γρύπνω το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δάκρυγό Να περιμένει με τα χρόνια, αγριό ξεσηκω η Μεγάλοι Παναγιάκοι έρισσο στο πόδι Μπορμήξαν τούτοι διαβόλοι να μας φτιάξουν χωριανοί Οι καπάνε στα χωριά να σημάνουνε αδέρφια Για τις εταιρείες στα κέφια οι δορθέλουνε θέλουν εκεί Αγρυπνώ το δάκρυ αυτό δεν είναι απ' τα δάκρυβο να περιμένει με τα χρόνια αύριο ξεσήκω μου Αγρυπνώ το δάκρυ αυτό δεν είναι απ' τα δάκρυβο περιμένει με τα χρόνια αύριο <Σεκόμα> Όχι πια λεφτέ μέσα τον τόπο μα ριμάζουν Για τα κέρδια φυσικιάζουν για ανθρώπινη ζωή των εργάτες, αγρυπνώ, το των στρατόντων Σεμτέχοι παλιέ και του εργάτε Φινέ και να φτεράνε Στο λαπώνια. Τα ριπνοντά δάκρυα. Ποτέ είναι να τα κρυμπονα. Περιμένει με τα χρόνια, αγριο ξεσίκομώ. Τα άγρυπνω το δάκρυ αυτό, δεν είναι τα δάκρυγόνα Περιμένει μνες τα χρόνια, αγριό ξεσηκωμώ Πάμε τώρα στις φωτιές και μαζί κι οι μουσικάνες Να ρυπνω τί καρδιές με τα ουλιά και φωνές Οι λεβέντικες καρδιές μας να τις ροχές Να ρηθούμε στον αγώνα για το δάσιο στις σκουγιές Τα άγρυπνω το δάκρυ αυτό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 Λοιπόν, φίλο του Πλαδία ρέντιο, το τραγούδι που μόλις ακούσατε είναι το «Μπήκαν στο χωριό Ταμάτ» από τους υπαραστικούς και γράφτηκε με αφορμή της κοινωνικής που γίνανε πάνω κατά τις εξόρεξες. Έχουμε στο τηλέφωνο μαζί μας την Μαρίνα Καραστεργίου, την οποία σα λέγαμε πριν, η οποία συμμετέχει σε αυτό το κίνημα. Γεια σου, Μαρίνα! Γεια σου, τι λέγατε, τι λέγατε! Βγήκε μια απόφαση του ΣΤΕ, την οποία όταν μιλήσαμε με τη χαρακτήριση Α, της Αναμενόμενη, να ξεκινήσουμε από εκεί. Έκανα μια διακοπή, πώς την χαρακτηρίζω, γιατί δεν τους αφού καθόλου καλά. Αναμενόμενη. Α, ναι. Ε, αναμενόμενη, γιατί ξέρουμε πώ μια πληγή τα τελευταία χρόνια το ΣΤΕ. Εντάξει, δημοσίω δεν έχω να σας αποδείξει για αυτό που σας λέω, αλλά ξέρουμε ότι το ΣΤΕΚ παίρνει αποφάσει με βάση τα συμφέροντα των ΕΟΝ και έχει βάσει τα συμφέροντα των ΕΟΝ. Εξάλλου, αυτό που εμένα με ενδιαφέρει και ω κίνημα μας ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι η νουμότητα που κλείεται μέσα από ένα δικαστήριο, γιατί όπω πάρα πολλά χρόνια λέμε, το ίσιο δεν χρειάζεται χάρα για να φανεί και το δίκαιο δεν χρειάζεται δικαιοσύνη. Οπότε όχι αποφάσισε να βγάλει το στέκ, είτε είναι η πέρναση και είναι κατά εναντίον μα, εμεί θα μέχρι να φύγει το εργοστάσιο. Δεν αγωνίζουμε ότι να θα πάρουμε μια καλή απόφαση το στέκ. Δεν έχει βγάλει και καμία φυλλωλακή mm. απόφαση εδώ που τα λέμε, δεν μπορούσε μια φιλολογική απόφαση τελευταία χρόνια και το μυμονίζει και όλα με την μεγάλη αυτή καταστροφή να στήριξε ποτέ και το δα... λαό του ναι, ε, κοιτάξτε, στην περίοδο μνημονίων, άμα θέλετε να το πάρουμε λίγο πιο γενικά, ε, κανείς ε, θεσμός από του πιο πάνω μέχρι του πιο χαμηλού δεν έχουν δράσει υπέρ του λαού, γιατί έτσι κι αλλιώ τα πάντα καταπατώνται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ζούμε και σε ένα δημοκρατικό κράτο, το οποίο οι πολίτε, το οποίο έχουν υποστεί τρία μνημόνια, και πρέπει να μάθουν να ζουν με 350 ευρώ και να λένε και ευχαριστώ. Δεν λειτουργεί τίποτα δημοκρατικά. Η αστυνομία ήταν, είναι και θα είναι πάντα το δεκανήκι τη εξουσία για να επιβάλλει πάση σχέση μέτρα και εμείς αυτό εδώ πάνω το έχουμε ζήσει και το ζούμε καθημερινά. Ζούμε πόσα χρόνια την η αστυνομία λειτουργήσαμε, η Διατική Security της Εντεωράντο. Ελύστρο με ξύλο είναι από μέσα από τα κάγκελα από την εταιρεία και προστατεύουν την εταιρεία και σε συνεργασία κιόλας και με το κύριο Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα στην επιχείρηση της ε, security και εργαζομένων ήταν τον ε, το 31 Απρίλιο όπου επέδραμουν όλοι μαζί εναντίον μας και ουσικά ε, μην αναρωτηθούμε, δεν θα παίξει κανένα κανάλι αυτά το μόνο που παίζουμε είναι ότι είμαστε τρομοκράτε. Το οποίο επέτρεψε, είχε γίνει αστροπικό μήκος του ανέβητο. <συσίλωσαν> <Και> <συσίλωσαν> μετά το πρώτο σοκ το ξεπεράσαμε, γιατί και αλλιώς αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Αν είναι να με χαρακτηρίδητο αυτού του πράτου, τρεμοκρατή, προκειμένου είναι τρομοκρατή, πάρα σωστό. Γιατί κάθε λαό είναι αυτού του πράτου. Ε, για να κλείσουμε το θέμα του, πώς... του. Στοί, μην είναι πολύ ε, με ποιο κριτήριο το Στέ θεώρησε ότι είναι νόμιμο αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Βέβαια, Βεδε... ε, όσο αντιλαμβάνεται το Στέμι,. είναι νόμιμο αυτό που γίνεται εδώ, Έχιστε, ε, το Στέμι απέριψε την προσφυγή τη εταιρεία και δέχτηκε την προσφυγή των εργαζομένων. Με τον απέριψη και την προσφυγή τη εταιρεία δεν ε, υποχρεώνεται. Στο να εξετάσει την ουσία τη προσφυγή, γιατί αν εξέτασε την ουσία τη προσφυγή, θα έβλεπε ότι έχει καταπατήσει του όρου. Οπότε, για να αποφύγει αυτό το σκόπελο, απέριψε την προσφυγή τη εταιρεία και βρήκε μια προσφυγή των εργαζομένων που ήταν για το ίδιο θέμα. Και αποφάσισε ότι μέχρι να αποφασίσει ε, το ΣΤΕ για την κύρια προσφυγή, που θα είναι αν καταπάτησε του όρου η εταιρεία ή όχι, το εργοστάσιο μπορεί να δουλεύει. Αυτή είναι η απόφαση. Με το σκεπτικό ότι αυτές τις μέρες που θα πάρει ε, θα, ε, για το σκένιο να αποφασίσει για την κύρια προσεκτή δεν θα συντελεστεί κάποια σπουδαία περιβαλλοντική καταστροφή. Μάλιστα. Θεωρήσανε, αν διάβασα καλά, ναι. ότι το αγαθό της, αρχα... της, αρ... της εργασία αυτών που δουλεύουν εκεί πέρα είναι υπέρτερο τη καταστροφή του περιβάλλοντος αν κατάλαβα καλά αυτό που διάβασα. Ε, ναι. Το... Έτσι και αλλιώς τα τέτοια χρόνια συμβαίνει αυτό. Θεωρούν ότι οι άνθρωποι αυτοί θα αντιμετωπίσουν διοφοριστικό πρόβλημα. Ε, σημείωση μιλάμε για ανθρώπους που μόνοι τους δέστηκαν να υπογράψουν τη διαθεσιμότητα και να πληρώνονται περίπου το 50-60% του μισθού του, χωρίς ποτέ να στραφούν εναντίον τη εταιρεία που τους οδηγεί στο να πάρουν μια παράδομη μετώπωση. Γιατί οι διαθεσιμότητα είναι ο αλλά σε όλο αυτό δεν φτιάξει ότι η εταιρεία κάνει κάτι στραβάκη τη χωρισμό που ήθαν προ τα Φυλακή ε, για να, να παίξει το παιχνίδι τη σε όλο αυτό το έφτυκαν εναντίον μα. Μπορεί να υπάρξει ένα ε, κόσμο που θα ξεκινήσε με ένα αγώνα μόνο και μόνο για να χάσουν τη δουλειά του κάποιοι άνθρωποι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να το διανοχή ανθρώπου ότι ο λόγο και οδηγού αγωνιζόμενο που έχουν, χάσει, έχουν αλλάξει όλοι μα στη ζωή ή για να χάσουν τι αύριο τη δουλειά του. Mm -hmm να ανατρέξουμε λίγο σε προηγούμενα γεγονότα στο ιστορικό μάλλον τη της του χαλκού του χρυσού θες να μα πει πότε ξεκίνησαν να γίνονται οι εξορύξεις και δεν ξεκινήσει να γίνονται οι εξορύξεις να ανατρέξουμε λίγο στο ιστορικό το που ήταν επί της 2.6 και 2.8 και η εφαρία έκανε μια λυθή και άρεσε λίγο και υποχρέωσε να ε, με την κοινότητα σύμβαση ανησπέστηκε και η υπορία και δεν είχε υποχρώσει να κάνει τίποτα δούλεζε μια μέρα εκτός και σκέφιζε Άλλης. μετά μεταβιβάστηκε η ε, έκταστα των 312.000 στραμμάτων ε, σε μια μόση στα εταιρεία και η υπορία στην Ελληνικός Ποισό μπήκε mm. στην Ελβεράντα για μόλις 11 εκατομμύρια ευρώ ε, η αγοροπολιστή αυτολήθηκε ε, το επιβαρύν το ελληνικό δημόσιο και σαν ελληνικό δημόσιο Κατηγορηθήκαμε από την Ευρώπη και έπρεπε να πληρώνουμε κάποια χρήματα για όλη αυτή την αγοραπολισία. Και το δημόσιο στράφηκε κατά τη ευρωπαϊκή απόφαση και υπέρ τη Ελδοράδε, τότε και στο Μαρά. Δεν μπορεί να Και τέλο πάντων, ο Ξάρεξο έχει χρησιμοποιήσει ακόμα. Ναι, να σα πω Μια πορεία. Yeah. Αυτέ οι εικόνε που βλέπουμε που αποδεικνύουν την περιβαλλοντική καταστροφή εκεί πάνω. Από τι έχουν προέλθει αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, όλοι έχουμε έχω σας ότι είναι μια επιζαρμένη υπερδοσία γιατί αυτή η ανοιχτή εξόρυξη, εξόρυξη χρυσό δεν έχει γίνει αλλά mm. λειτουργεί εδώ και πάρα προχόνια ένα παλαιό εργοστάσιο που κάνει εξόρυξη mm. χαλκού και χρησιμοτή και άνοι και τα λοιπά mm. ε, mm. Αυτό που βλέπουμε ότι χαλικό ένας, είναι η οντροετοιμασία για να γίνει η εξόρυξη Και mm. έχει γίνει αυτή η καταστροφή μόνο από την προετοιμασία δεν ναι. Πού να αρχίσει να λειτουργεί. Βέβαια, όσο υποδογητός περιβάλλοντος, ο Μυρίστης Παχτώ, είναι ένα αρισμό που μπορούσε να χαρακτηριστεί, όπως λέμε ότι είναι δημιουργικογραφικά, όλο αυτός, γιατί είναι ελληνικός κρυσός, είναι ο Ιδωράντος, που αποδεικνύει λεμε και ειναι νέο μέρο κρυσος ειναι ο είναι νεο οτι από το χίλια, πάνω από το κανονικό όριο για κάποια και δεν όμως, αυτό το χώρισμα, όπω και όλα τα περίμενα που μπορούν να βγουν, δεν έχουμε νομίζω καμία αξία, αν δεν θα μια αποφασία η οποία θα λέει ότι δεν θα παίξουμε εδώ πέρα με το μέλλον το ολόκληρο του τόπου για 860 εσκά θέσεις, αλλά θα το κλείσουμε. Για 860 εσκά. Ξέρουμε ότι γίνεται καταστροφή, μόνος το επιβεβάζονται και οι χειορετές περιβάλλοντος με τα προηγούμενα χρόνια, επειδή σαν να έκαναν υποστροβά μάρκα, και εμεί να βλέπουμε εδώ πέρα ότι σε λόγο δεν μπορούμε να πούμε μεραιότητα να κάνουμε μπαίνω στη θάλασσα, αλλά να περιμένουμε αυτό να μας το ένα δικαστήριο. Εγώ το Πόσο χρόνο κρατάει αυτό το πράγμα εκεί πάνω, με την με την Ελληνική, τη κινητοποίησα του και αυτά. για το συγκεκριμένο, από το και μετά, υπήρχε μια πρωτοβουλία Μεγάλη ε, Πρωτοβουλία να δώσει φλακτικότητα, μετά ε, έγιναν ενημερώσει συντονιστικά σε κάθε χωριό. Δηλαδή, εδώ έχουμε 5-6 χωριά και έχουμε συντονιστικά. Ε, πάρα πολύ ευαίσθητο. Θα μπορούσα να πω από το 2011-2012 ε, και μετά, όπου ε, επιβλέπατε. Τα μνημονιακά χρώματα και ένα τρόπο το να μπαίνουν στο χωριό τα το να κάνουν στην καθολία, το να παίρνουν από το σπίτιο, τους τρούς, οι από τα σπίτια του τρώση ή έρευνα, το να του πιάνουν. Τα αφήνθηκαν τα κατασταλτικά μέτρα. Ναι. Ε, υπάρχουν ακόμα αστυνομικέ μονάδε στην περιοχή, ε, Υπάρχουν. Ε, γενικά γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω από το χωριό. Εννοούμε αστυνομικά το σημείο εκείνο. Α, βεβαίω, βεβαίω. Ε, υπάρχει αστυνομία πάνω, που πι... ε, τώρα η παρουσία της υποπτήθεται είναι πιο βιοκρατική, αλλά δεν είναι, εντάξει, η ψυγιακρατική δεν πάμε και μας πετάνε και να κάνουμε το καλημέραθος, ανάπασμενον εμένα. Απασμενοντικά πάλι σε πετάνε να το καλημέραθος, πρόσφατα παράδειγμα 23 Αυγούστου. Φοβεύως υπάρχουν. Όπου ε, ε, <σχεδιά> έρχεται <έπαιχνε πάει σχεδιά> η καταστολή και τα λυπάνε. Ναι. Ναι, μέχρι στιγμή το έπαπαμε και να είπαν άνθρωποι που, που θα με το σύριζο, τα εργαλεία έτσι και κάτι κάθισαν είναι Τώρα μετά με α πούμε, αργαλεία, δεξιά αργαλεία, το τιμώρια δουλειά έκανε και δεν ήταν να σε λίγο θα μα πείσουν τα μάτια και οι πολιτοφύλακε. Ναι. <laughs> ναι, ναι. Στην πλειστολή τη Κάδη, είχε. Μέχρι στιγμή, πόσα άτομα έχουν διωχθεί ποινικά και περίπου πόσε συλλήψει έχουν γίνει. Ε, το τελευταίο που τα άξογα ήταν διακοπή. Πάντω, διώξει έχουν γίνει στα 400 άτομα. Του περισσότερου είναι από δημοκρατικό χαρακτήρα. 55 περίπου άτομα διώκονται με τα κουρδίματα και με την κατηγορία που σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με τον ιστό πρεμεμένο ε, αυτό που έγραφε το πέσμα στο βούλευμα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι έγραφαν έναν δύο ενόμινες εταιρείες τότε δεν αποφάσισε εκ των το προτεραιόμενο του εταιρείου είναι ενόμινες και ότι αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν να ε, παράμενα μέσα για να αναστείνουν ή να μετεώσουν για να πέσουν τη λειτουργία τους <εσο arrivé> ε, επικρατεί μια πολύ εργαμοιρία στην περιοχή γιατί δεν έχει οριστεί δικάσιμος ούτε για τις δύο μεγάλες υποθές που βαραίνουν αυτά τα 55-55 άτομα 55, ε, Οπότε έχουμε μέτρα περιοριστικά, δεν μπορούν να βγουν από τη χώρα, δεν μπορούν κάποιοι να πλησιάσουν ε, και δεν μπορούν να ανοιγούν στον ΚΑΚΑΒΟ στα 4 χιλιόμετρα περφανά στο εργοστάσιο, αλλά δεν ρίζεται το δικαστήριο για να λάβει ένα τέλος αυτή η υπόθεση <συσκάβη> Δεν κρατείται κανεί δηλαδή αυτή τη στιγμή Αυτή τη στιγμή δεν κρατείται κανείς Κάποιος κάποιος που πήγαν κουλακοί Είναι έξω και περιμένουν όπως και υπόλοιπη με τις ίδιες κατηγορίες για ε, να ρωστεί η δικαστήμα Μου λέγε στο τηλέφωνο για ένα δικαστήριο το οποίο περιμένετε να περιμένουμε το δύο από που εδώ, λέγομαι ο Καραγκάκη, που είναι αυτέ οι δύο μεγάλες υποθέσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι άτομα και... και τα συντοπικά του είναι ίδια άτομα, δεν έχουμε ούτε το δεν έχουμε τρόπο να πληρώσουμε τους δικηγόρους, να πληρώσουμε τα παράγωγα, να κάνουμε εδώ πέρα μεταξύ μας εράνους, γιατί... Υπάρχει μία μεγάλη ερώτηση πώς βρίσκουμε τα λεφτά. Τα βρίσκουμε, διότι όταν χρειάζεται να εσπηρεσία ένας άνθρωπος δύο δέκα, πόσοι είναι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή, ε, να βρούμε κάνουμε έρανο σε όλα τα χωριά για να μας ζευτείμε αυτά τα, τα λεφτά. Διότι δεν θα αφήσουμε κανένα μόνο σε καμία περίπτωση, δεν είναι η προσωπική του υπόθεση, είναι υπόθεση όλου του θυμήματος. Είναι πολύ χαρακτηριστική ότι ας πούμε σήμερα θα γίνω εδώ μια προχωρή του νοησίου του νοησίου του εργαρότημου και τα έσοδα θα πιθάνει στους διοικόμενους. Επειδή πρέπει κάπως να με δω στην έσοδα. Είναι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, αλλά πολλοί άνθρωποι είναι άνεργοι και έχουν επιλέξει να μην πάνε στην εταιρεία. Και είναι άνεργοι, δεν θέλω να φανταστώ πώς θα βρούμε αυτή τα λεπτά να πληρώσουμε παράβαλο του δικηγόρου. Αν δεν το στήριξ ε, οι συντονιστικέ επιτροπές, εσείς οι άνθρωποι που αγωνίζεστε πάνω τι, ε, τι? Ε, τι βοήθεια θα θέλατε ας τοίμα, από τον υπόλοιπο κόσμο του κίνηματος ε, Μπορούμε κι εμείς, αντίστοιχα συλλογικότητες μας, να κάνουμε κάποιες δράσεις Και τι φύση τι φύσεως δράση θα μπορούσαν να ήταν αυτές ε, Η ενημέρωση είναι πολύ σημαντικός ε, ε, άξελος Τον ε, ενημερώνω δουλειά του, περισσότερο το εδώ πέρα γιατί καταλαβαίνω ότι τρέχουν πάρα πολλά και δεν μπορεί ο καθένα να είναι ενημερωμένο για τα πάντα. Οπότε όσοι μπορούν να πούνε την αλήθεια και να, να ξέρουν την αλήθεια και να τη μεταφέρουν είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτον. Και δεύτερον, οποιαδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη που δεν είναι που θα ε, μπορούσε να έχει. Άξω το κίνημα ή κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ακόμα και για το και στο Σωστό. δεν να εμείς σε κίνημα με το εξωτερικό. Με την κερατέα είχατε ποτέ σε επαφή με τους ανθρώπου εκεί που τον αγώνα με ποιους, το γνώμη δεν άκουσα. Με, ε, με την κερατέα που είχαμε τις κοινοποιήσεις μεταφράσει. τα χιτά. Οι άπροτες των κερατέα έχουμε έτσι ε, εδώ. Ναι, είχαν <συρίζει> μοιραστεί πολύ αυτοί τις εμπειρίες του και ναι, έχουμε το θέσιο. Ωραία. Υπάρχει μια αλληλεγγύη εντό του κινήματος. Ε, πάμε στο... <συρίζει> <συρίζει> Λέβαια, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε okay. και το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ γρήγορα ευτυχώ. Και ο, ο... ουσιαστικά έχουμε καταλάβει ότι έχει ότι το ίδιο πράγμα πολεμάμε όλοι μαζί. Με διαφορετικό όνομα, εντάξει, εγώ λέγο και εργοστάσια του Στουρκού, κατάλαγε κανένα ομιλήτριο. Πολλέ φορέ ίδιο είναι, αυτά Αλλά ναι, αυτό είναι δεν έχει τίποτα αλλά δεν έχει τον ίδιο πράγμα Τώρα οι δράσει σα. θα από την απόφαση πέρα. Οπότε, οργανώνεται κάποια δράση από την πέρα τη προβολή τη ταινία σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα οργανώσει την εταιρεία και πάλι στο βουνό. Αλλά δεν είμαι σίγουρη, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Ναι, ναι. Μάλιστα, έχω μπορέσει να σου το στείλω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σα πω. Θέλω να είμαι και ειλικρινή, παρά το γεγονό ότι. Δεν, δεν έχει καθόλου κανέναν εδώ στην περιοχή να λέει τα παραπάνω του εντάξει. Ε, η, όλη αυτή, υπάρξει, γενικός, φύλημα, αε... Είξε, ε, αυτή η καθίδρυση που υπάρχει γενικό πανελλαδικό στο κίνημα και η οποία αυτή τη που καλλιεργήθηκε, έχει πειράσει στο πέραστο το κίνημα. Να μην είμαστε ενθουσιασμένοι στον προορισμό. Αυτό ισχύει και το δηλώνουμε <χι> όλοι λίγο πολύ στου χώρου που δραστηριοποιούμαστε. Ναι, εντάξει κανένα ζωήτηκε να πει εγώ ένα φέτος στο Σύριζο να μου το λύσει Αλλά ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε ότι στο μαλλό όλων δεν υπήρχε έστω και μικρότερη μεγάλη περιορισμού Βέβαια ότι κάτι θα κάνει ο Σύριζο, να φύγει την κατάντια, είναι το ίδιδαρα κάτω Τουλάχιστον σε πολύ καταλαβαίνεις ότι αυτό είσαι καλής Ενδοδήποτε μια, καθίδυση ναι. Έκανε, έκανε, κατ' ο ΣΥΡΙΖΑ σκότωσε την Ελπίδα Του λόγου Αντά την όμως ο ΣΥΡΙΖΑ σκότωσε την και... Ελπίδα σκότω Αλλά αυτό <laughs> είναι μεγάλη συμβίτηση Ναι, όντω. Ε, Μαρίνα, για οποιαδήποτε εξέλιξη και είδηση ε, μπορεί να μα στείλει <σο> σε email και να ανοίξουμε. Ανοίξουμε. Είσο ανοίξουμε. Ανοίξουμε. <σο> και τελείδες, το ανεβάσουμε στην εκπομπή τη κάνηση. Ναι, είσαι στο Facebook. Ναι, Υπάρχουν και το ίδιο. Όπω ασχολογική δικηγούλια, όπω έχει κουριά στο Facebook που ενημερώνετε οι άνθρωποι και του γράφει και για τα αποκτεμένα. Ότι υπάρχει ανεβαίνει εκεί αλλά σε κόσμο μπορούμε να μιλήσουμε και να σα ενημερώσουμε να μιλήσουμε κάτι πράγματα στις ελπιζολίες συνδέμεις όμως και να είναι στο βουνό και δράσεις. Ωραία Μαρίνα, Σε ευχαριστούμε πολύ. Άμα δεν έχεις να προσθέσεις κάτι... Και να πες, πριν κλείσω, ότι ακούγα από τη δική το μόνο που όλα ε, να δούμε όχι μόνο της του τελειώνει σαν να είναι ε, ε. ε, πρέπει να είναι να είναι σαν να είναι να είναι να είναι Κοιτάξτε, άμα δεν αλλάξει εμεί τα καταφέρουμε να κάνουμε πολύ από εδώ και και τα καταφέρουμε. Και ο καθένα μα είπε, Πού είναι, Γιατί η ελπίδα που ειναι γιατι η ελπιδα που το κειμένο με Παίρνει πολύ γρήγορα την καταστροφή. Έτσι είναι. ευχαριστώ πάρα πολύ Καλή συνέχεια. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί μπορεί και εμεί να οργανώσουμε κάποια δράση. Είτε Οπότε Υπότιτλοι AUTHORWAVE ΖANT WRETHING HAVE ΖANT TO ΚOTO SIGHT STOΧΑΣΜΑ και Μου εδώ για να η μου φωνάζανε Του θαановτα, τα ορυχεία και Στην άλο, μεγάλη και τα πλούτη που είχε Και μόνο κάτι τώρα πια Τους πίνακες του πια, <ço terme> Το κομμάτι που είναι από Social Waste είναι καινούριο. Κυκλοφόρησε νομίζω πριν από ούτε δύο εβδομάδε. Λέγεται Ποτοσύ και είναι γι' αυτό εντεσμένο στου αγώνε των ανθρώπων στην καλλιτεχνική. Ωραία λέγεται και το συναντάω στου κάτω μέρε, στου να αντένω και σε όλου αυτού. Είναι περί 5.000 ενεργαζομένων. Θα είσαι να βάλει μέσα και τα Golden Balls. Ναι, οι 800 γίνονται 5.000 ευρώ. Και επίση ένα άλλο ψάμα το οποίο λέγεται Το χασαμπεριστερό γιατί. Κανένα γίνει βιακό και το έχω σα δυο. υπάρχει πάρα για το οποίο οι άνθρωποι ως οργάνωση κάποιοι άνθρωποι από αυτοί και οι Δηλαδή υπάρχει μια ταύτιση αυτή τη και με την ομολογία που υπήρχε πριν με τον δρόμο νόμο, υπάρχει τώρα με τα οργάνωση, να ταυτίσουν οποιοδήποτε κίνημα, ο με την ακροδεξιά και τον φασισμό, η των δύο άκρο, λοιπά, η οποία, από βλέπουμε, έχει συνέχεια και επισήδεζαν και οι πολλοί άνθρωποι, οπότε καλό είναι να στηρίξουν. Ε, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε, είναι ότι οι αγώνες ε, οι οποίοι έχουν γεννηθεί με προτάγματα, τη γη και την ελευθερία, είναι αυτοί που έχουν εμπνεύσει και πολύ μεγάλα κινήματα όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διάφορες ιστορικές περιόδους. το κύριο του Ζαμπατίστα, το, τα κινήματα για το νερό, τα... Βέβαια. Ε, Κερατέα πάνω στην, στην Κέρκυρα πάλι με τα Χιτά, ανεμογεννήτρες στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουν υπάρξει κινήματα και υπάρχουν και τώρα, ας πούμε, με τον αγώνα κατά των ανεμοδομητριών, πάλι τώρα στις κουριές, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε ότι γύρω από αυτόν τον από τέτοιου είδους αγώνας εισπυρώνεται πάρα πολύ άμεσα και ενεργά ο κόσμος γιατί καταλαβαίνει ξεκάθαρα ε, το, το βιώνει μέσα στο σπίτι του και στο χωριό του και στην περιοχή του ε, την εκμετάλλευση και, τη, και το, το, το, όλο αυτό ας πούμε που, που απειλεί τις ίδιε τις ζωές δεν είναι κάτι μακρινό δεν, δεν πλήττει μόνο το πορτοφόλι του, ας πούμε και την τσέπη του. πλήττει τη, τη ζωή του, την υγεία του, την καθημερινότητά του. <Τι> είναι, <Τι> είναι, τίποια... είναι χειρολεκτικά αυτό που λέμε, έρχονται να σου πάρουν την πατρίδα. Όπω νοείται η πατρίδα. Δηλαδή, όπω νοείται η <Τι> <ο> πατρίδα είναι το σπίτι σου. Αγωνίζει για το πεζούλι σου, <Τι> <ο πατρίδες Τι> Έχει άλλη υπόσταση ο Γιατί πατρίδα είναι το σπίτι σου, πατρίδα είναι το νερό σου, πατρίδα είναι η γη πρέπει να εκμεταλλευτεί εσύ, ο τόπο σου. Αδιακμεταλλευτεί εσύ όπω θέσαι, με του όρου που θέσαι και σίγουρα χωρί να κάνει ζημιά στο περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι η εξόρυξη χρυσού να είναι από τι κοινοφελεί. Πρακτικές, ποτέ δεν ήταν από την εποχή των μεταλλορίχων ή της Στάτσερ που σκοτώναν μαζικά τους μεταλλορίχους. Τότε, ποτέ δεν ήταν οι εκνοφελείς σκοπούς, δεν είναι νερό, δεν, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι χρυσός, είναι πετρέλαιο, είναι για τους ολιγάρχες. Όποιος θέλει να βγάλει, αν ένας λαός θέλει να βγάλει, θα τους βγάλει με τους όρους που θέλει. Και σίγουρα χωρίς να ξεσπιτώσει την οικογένειά του λόγω οικολογικής καταστροφής. Γιατί άμα δεν έχει αρχίσει εξόρυξη και έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, εικόνες που έχουμε η καταστροφή αυτού του περιβάλλοντο, φαντάζομαι να αρχίσει η καταστροφή αυτή έχει επέρθει όχι μόνο με την προετοιμασία του χώρου για να ξεκινήσουν οι ενέργειε για την εξόριξη χρυσού, αλλά και με το εργοστάσιο χαλκού που υπάρχει mm. στην ίδια περιοχή. Και αυτό έχει επιβαρύνει πάρα πολύ. Ε, και τον υδροφόρο ορίζοντα και γενικότερα όλο το, το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα. Ε, είναι πολύ σοβαρά θέματα και πρέπει να τα δούμε. Και εμεί εδώ που είμαστε στην Αθήνα, μπορεί να έχουμε τέτοιου προβλήματα. Αλλά είναι αυτό που λέμε, όταν χτυπήσει την πόρτα σου, πω θα σε βοηθήσει. Είχαμε την κερατέα, είχαμε το νερό το οποίο με ξεχνάμε ότι πέρσι παρα λίγο να ιδιωτικοποιηθεί. Ε, Προσωπικά δεν έχω κανένα αντιβολή, <laughs> δημιουργάζεσαι <δε μόνο, laughs> <μόνο, laughs> <μόνο, laughs> την ιδιωτικοποίηση του νερού. Χθήσου είσαι βέβαια για ένα κοινό μας φίλο που μας παρακολουθήθηκε να δει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία, από ούτως αυτό μπορείς να με χαρα δεν μπορεί να υποσχεθεί ούτε καν αυτό που θα μπορούσε να σου υποσχεθεί μια δημοκρατία, υποτίθεται. Δεν μπορεί να σου υποσχεθεί ούτε καν το σπίτι σου, ούτε καν το νερό σου, το δημόσιο νερό, ούτε καν τίποτα. Μπορεί να σου υποσχεθεί μόνο θα στα πάρουν όλα. Πώ τώρα που υποσχεθεί το γονείδιο Γκαλμπρέιτ, απικιακή κυβέρνηση. Απλά υπογράφουν αυτά που του έρχονται από έξω. Λοιπόν, ακούμε καλά νικόφ. Είμαι από Στο αντίχριστο. Πνεύματα τρία, ακάθαρτα ως Πνεύματα τέσσερα, ακάθαρτα Εκεί που πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία. <touches> Τώρα δεν ακούτε το καλασνικό, ακούτε αγγελικά. Ε, Καταστείσαμε να βγουμε γιατί ψάχναμε και κολούσε το κεφάλι μου και προσπαθούσε να φαιμηθώ ένα τραγούδι, το οποίο έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε. Άρνεύμα πάνω από τον τόπο μου τη γίνει μου το ένα κάλιο και εγώ λέει τα αρνητέ, βέβαια. Το γνωστό. Και, και μάλλον <σομίλει> σο, έλεγα ότι παιδιά, είπε τόσο γνωστό το τραγούδι. γραμύ, όταν το δώσω βασκελώνω. Εντάξει, τυχαία να φαιγικό κολλάει. Δεν βασκελαιωμένο και με βασικέλούσε, όλο το κόβιο να πούμε το αγγελικό. Όχι, επαγγελματίου είναι παραγωγικό από σπάνια. Ε, αυτή τη στιγμή ακούει τον Αγγελάκα, τον οποίο συγγνώμη ε, Γιάννη, θα φύγει και θα μπει το αργέμιο. Ε, θα ακούσετε, θα βγούμε, θα σας χαιρετήσουμε. Αν Να θα ξαναδούμε πάλι την <laughs> Κλιστό Αργέ με ένα προσκέψει να περιμένει Αρνιέμενας εσύ και όχι εγώ που τη δική μου μέρα διαφεντέβεις, με τη δική μου χή και το νερό και με αυτό σας χαιρετάμε καλέ με την πέμπτη γεια σας καλά πολύ Επιτρέπεται η σύλληψης και φυλάκισης παντός προσώπου ανευτηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως ήτι ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν Πάσα τη άφη, θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεοτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελφώντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστων. ότι μετά την δύση του ηλίου Μάσκη προφορών εις τα Σοδούς τα πυροδολείτε αν Σταθή, έχει αρχίσει να φοβάται, σχολή και σπίτι, δουλειά και σπίτι. Στουρνάρι, πανδησίο που πήγε ο πλησίο. Νιχτό έχει κούραστη, κλείνει την πόρτα να στενάζει. Στο ράπιο παίζει, μουσική, το ίδιο άσμα νευριάζει. τα ίδια πάλι όλα βουίζουν <συσίλια> μες στο κεφάλι Εδώ, εδώ πολυτεχνίο. εδώ, εδώ πολιτεχνίο, μπορεί να με βγάλουν τα μάτια το δίο, μπορεί να μην πειλά ποτέ γύρω